produced by greek latin Audio .com, austin texas july 2004 mark chapter 14 azima metadio elegongar Κατ' κοιμένου αυτού, ήλτεν χινή, εκούσα αλαβαστρον μύρου, νάρδο, πιστικίς πολιτελούς, συντριψα σατίνα αλαβαστρον, κατ' κοιμένου αυτού της κεφαλής, ίσαν δευτίνες, αγανάχτουν τεσπρος αυτούς. Ήστιά πολι του μύρου γεγονεν, ίδινα τόγαρ τούτο το μύρρον πρατίνε πάνω odi di avtin di avtico enimi pantote gartus tochus ehete mete avtun e otantelitin dinaste artis pantote e fpic e o evangelion cosmon και οποίοι συν αυτοί λαληθήσετε εις νημόσυνον αυτοίς. Και Ιούδας Ισκαριότ, οίς τον δώδεκα απείλτεν προς τους αρχιερείς, ειν αυτον παραδί αυτοίς, Ζεχάρισαν, και επίγγυλαν το αυτο αργιδιον τούνε, και ειζήτη πως αυτον ευκέρος παραδί. Και τη πρώτη ημέρα το Πού τελεις απελτοντες ετοιμάσομινι να φάγεις το Πάσχα, και αποστέλει διό τον ματιτόν αυτού και λέγει αυτοίς, υπάγεται εις την πόλην, και απαντήσει μην άνθρωπος κεραμμιονίδατος φαστάζον. Ακολουτήσει αυτοί, και όποια νησέλτι, υπάτε το ίκο δεσπότι ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού εστιν το κατάλημα μου, οπό το Πάσχα μετά τον ματιτόν μου φάγω, και αυτος ειμην δίξει «Εστρομένον, etimon, και εκεί, έτημάσατε ημίν, και εξίλτον εμάτητε, και polin στην πόλην, και ευρών κατοσίπεν αυτις, και, έτημασαν genomenis Πάσκα, και οψίας γενόμενες, έρχεται μετά τον estionton, και ανακοιμένον αυτον, και έστειον ο Ιησούς είπεν, γι'ρξαν το λιπίστε, και λεγιν αυτο εις κατα εις, εγώ, οδε είπεν αυτοις, εις τον δωδεκα, ο εμβαπτόμινος μετιμου, εις το εν τρίβλιον, οτι, ομέν βιος του ανθρώπου υπάγει καθώς και γράπτει περί αυτού, ο ειδε το ανθρώπο εκίνο, δι' ο βιος του ανθρώπου παραδιδότη, καλών Eublogissas eklasin ke edokenaptis ke, edo ke ipen lavete tutto est intorso mamu che potirion επιον edokenaptis ke epion exaptu pantes ke ipenaptis tutto est intoi mamu το Αμήν λέγω ημίν u ούκέτη umipio έτου γενήματος της αμπέλου εως της ημέρας εκείνης οταν αυτο πίνο και εν τη βασιλιά του Θεού, και οι μισάντες εξίλτον ιστο ορος pantes και λέγει αυτις ο Ιησούς ότι πάντε σκανταλιστήστε, ότι γεγραπτε παταξο τον πιμένα και τα προβάτα διασκορπίστησονται, αλλά Όδε Πέτρος εθί αυτο, «Ή και πάντε σκανταλιστήσονται, αλού και γό», και λέγει αυτο Ιησούς, λεγώσι, ότι, σήμερον, τάφτι την νύκτη, πριν η δίς αλεκτοραφονίσαι, τρίς με Όδε εκπέρισσό σε λάλη, και έρχονται εις Uto όνομα γετσιμανί, και λέγει τις μαθητείς αυτού, κατησάται και παραλαμβάνει τον Πέτρον, και τον Γιάκουβον, και τον Ιωάνιν μετ' και ήρξα το εκτ' αμβίστε, και αδίμονιν, και λέγει αυτοίς, περίλι πώς έστειν η ψυχή μου, τανάτου, και ή να ήδη να τον έστειν παρέλτι ava opatir, η ώρα, και έλεγεν, «Αβά, ο πάντα δυνατάσαι, παρένεν και το Πότριον του τον άπη μου, αλού τη εγώ τέλω, αλά τη σή». Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς και λέγει το Πέτρο, «Το μεν πνεύμα πρότιμον, η δε σάρξ ασθενής, και πάλιν αφ' ελτόν προσύβξατο τον αυτόν λόγον υπών, και πάλιν ελτόν ευρίν αυτούς κατεύδον τας, Ήσαν γάρα αυτον και ουκ ήδησαν τί αποκριτός συν και έρχεται το τρίτον, και λέγει αυτοίς, κατεύδεται το λιπών, και αν απαύεστε, απεχί, ήλτεν η ώρα». Idu παραδίδω τεο βιος του αντροπούς τας κυρας τον αμαρτωλόν, εγύρες τε, αγόμεν, ο παραδίδος με ίνικεν, και ευ τίς, και ευ του λαλούν τος, παραγίνεται ο Ιδας, ίς τον δόδεκα, και μετ αυ του οκλος, μετ και εξίλον, παρα τον αρχιέρον, και και ο και η ke που asphalos, και Elton κορυφή που κορυφήνει και η κορυφή που κορυφήνει και η κορυφή που κορυφήνει και η κορυφή που κορυφήνει και η κορυφή που κορυφήνει ke ο Σεφιλιστίν εξήλταται μετά και εξήλον, συλλαβίν με, κατημέραν ήμιν προσιμάς εν το γύρω, διδάσκον και ούχε κρατήσατε με, αλλιν να πληρωτώσουν εγγραφή, και αφήντες αυτον έφυγον πάντες, και ναι συνικολούτε αυτο περιβεβλημένος συνδόνα επί και και απίγα γοντον ισούν προς τον αρχιέρεα, Και συνέρκονται πάντης η αρχιέρις και οι πρεσβίτρι και Και ο πέτρος από Και ειν συν μετά τον υπιρέτον, Και τερμενόμενος προς φος, και Poligar epse μάρτυρον κατάπτου, και ίσαι ise μάρτυριε ούκυσαν. Και τίνες αναστάντες έψευδο μάρτυρον κατάπτου ότι, Υμίς ηκούσα μεν αυτού λεγοντός ότι, Εγώ καταλύσω τόν ναον τούτον τόν κυροποιητών, και διατριών ημερών άλλων ακιροποιητών οικοδομήσω, και ουδεούτος ίσαι η μάρτυριε Και ο κ. Κρήτη, τι κ. Κρήτη, ο και Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο Χριστός ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο και Κρήτη, ο κ. του ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο κ. Κρήτη, ο «Τιε τί κρίαν εχόμεν μάρτυρον, ηκούσατε της βλασφήμιας, τί μην φένετε, κατακρινάν αυτον ενοχον ή νέτανα και ειρξαν το τίνεις αυτο, και περικαλίπτίν αυτο το πρόσωπον, και κολαφίζιν αυτον, και λέγιν αυτο, και η δούσα των πέτρον τερμινόμενον, εμβλέψασα αυτο λέγει, «Και σί μετά του Ναζαρινού ήστα του Ιησού, οδε ηρνίσα το λέγων ούτε είδα ούτε επίστα με σίτι λέγεις, και εξήλτεν έξω ιστο προαβλίον. Και η παιδίσκη η δούσα αυτον, ήρξα το πάλιν λεγιν της παραιστώσιν ότι, ούτως εξ αυτών έστειν, οδε πάλιν ηρνίτο. Και μετά μικρών το πέτρο, Αλιττός εξαυτόνι, και γαρ Γαλιλαίος η, οδε Ιρξατο και ομνιμνε ότι, ουκ Ιδα τον λέγεται, και ευτίς εκ δεύτερου και ο Πέτρος το ρίμα Ιησούς ότι, πριν αλέκτορα